όσοι για μα οι Ευρωπαίοι μέχρι τώρα μα στηρίζουν ε, λακτικά. Δεν μα στηρίζουν ουσιαστικά. Ουσιαστική στήριξη θα ήταν η κυρία Μέρκελ, πρώτη η καλύτερη, που ήταν πριν από μερικέ μέρε στην Άγκυρα και βεβαίω και όλοι οι άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτε, αλλά yeah. βασικά η κυρία Μέρκελ, διότι κατά τα ψέματα η Ευρώπη ουσιαστικά είναι ε, ε, Γερμανική Ευρώπη, δυστυχώ να έπρεπε αμέσως να πάρει τη με τον Ραν και να του πει ότι αυτό που έκανε ήταν παραβίαση της συνθήκης που υπάρχει μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης και να του πει ευθέρος. Και από εκεί και πέρα θα έπρεπε η ίδια να πάρει μέτρα, μέτρα επαναλαμβάνω ουσιαστικά εναντίον της Τουρκίας που αναφορούν οικονομικά μέτρα το εμπόριο και εμπράκτος να στείλει Όπω τη δηλαδή εμεί. Κάτι που δεν σκοπεύει να κάνει ο Νίκο Πράγμα το οποίο όχι μόνο δεν σκοπεύει να κάνει, αλλά ενδεχομένω το έχει αποδεχθεί. Διότι όταν βρίσκεται πριν από δύο εβδομάδε στην Άγκυρα, είναι αδύνατο να μην τη είπε ο Ερδογάν ότι σκοπεύω αυτό που απειλώ να το υλοποιήσω. Είναι αδύνατο. Δηλαδή, τι τώρα έκανε, γιατί τη ότι θα το υλοποιήσει και τώρα το υλοποίησε και αντιδρά με αυτόν τον τρόπο η Μέρκελ. Ένα mm. αυτό. Το δεύτερο είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου ο σύμβουλος του Πρόεδρο Τραμπ, ο Μπόλτον, κατέθεσε στην Γερουσία, στη Γερουσία ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει συμφέροντα προσωπικά με τον, τον, τον, τον πρόεδρο τη Τουρκία. Να ακούγεται αυτά ότι είναι... έχουν δουλειές μεταξύ τους. Ε, εγώ δεν θα πω αυτά που ακούγονται, θέλω ότι αυτά που κατέθεσε ο Μπόλτον, ο σύμβολος του Τραμπ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, εθνικής ασφάλειας. Λοιπόν, αν λοιπόν αυτά είναι τα δεδομένα μα, έχουμε ένα μεγάλο κίνδυνο, διότι από ό,τι φαίνεται οι άνθρωποι αυτοί ε, στρατοπεδεύουν ουσιαστικά μερικά μέτρα πέρα από τα σύνορα της Καστανιές και βεβαίως εκεί ο κίνδυνος αυτό μπορεί να αυξάνει μέρα με τη μέρα.